Τι νοβέρδε πόρβερσι λαδί βυσάβα, πόρβερσι λαδί βυσάβα Ή στο λοδί της ελ πόλβο δελκοτσέ, πένα γεβαβα, δελκοτσέ, πένα γεβαβα. Κύριε Πωρίδη, δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρξει στιγμή που θα ήσασταν συγγητής στον Πάφο. Είναι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος από το βήμα της Βουλής απευθύνεται στον κύριο Βορύδη, είναι παλί συναγωνιστές, σύντροφοι, στον καλό αγώνα, στον καλό αγώνα και τον ηρωνεύεται και τον τρολάρη γιατί ο Βορίδης λόγω θέσης Υπουργείο Ανάπτυξης, έφερε το, τις διατάξεις για τον Μάφο, όπως λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος και λίγο μετά παίρνει το λόγο ο κύριος Βορύδης, και ανέπτυξε τα βασικές πλευρές του νομοσχεδίου του. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε αν όλοι συμφωνούμε σε ορισμένα βασικά πράγματα σε αυτή την αίθουσα. Το Χασίς είναι ναρκωτικό. Η κάναδες είναι ναρκωτικό. Και έχω εγώ τώρα και λέω Ανεξέλλεντη καλλιέργεια του Χασίς. Ανεξέλεγτη καλλιέργεια του Χασίς Λέει λίγο λάθος τη λέξη ανεξέλεγκτη Βαζινανή Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία Το ακούσα το αρμόδιος η Κυβέρνηση των Αρίστων Κυβέρνηση Κυριάκου Κάνει μια πολύ προχό Σύμφωνα με τα δεδομένα πάντα Της Ευρώπης και είναι ένα δείκτη μοντερνίλας η σχέση με την Ινδική κάναβη, με το χασί και όλα αυτά. Εμεί εδώ δεν κρίνουμε, απλά ακούμε τι ακριβώ υπόθηκε χθε στην Βουλή και τα μεταδίδουμε γιατί έχει και ένα χαρακτήρα ενημερωτικό η συγκεκριμένη εκπομπή. ώστε να ξέρετε τι ακριβώ ψηφίστηκε, τι ψηφίζεται, τι κατατίθεται από την πλευρά τη κυβέρνηση και από τον, κύριο Βορύδη, από τον κύριο Βορύδη. Να τα ακούσουν και οι ψηφοφόροι του όλα αυτά, οι οποίοι τον είχαν για πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Θα πέσουν από τα σύννεφα τώρα που κάνει Στραβοτημονιέ, να το πούμε έτσι. Το λόγο αμέσω μετά πήρε και πάλι ο κύριο Τελοπών. Είμαστε στην εποχή που η Ευρώπη νομοποιεί το χασί να καμπλήσουμε όπου κουστάρουμε και πάτε να καπαγράψετε το τσιγάρο σε εδώ. Δηλαδή, τι λογικέ είναι αυτέ. Δεν καταλαβαίνετε ότι. Ναι, ναι, ναι, ναι, νόμο στην Ολλανδία το χασί, κύριε. Εμεί τι λέμε λοιπόν. Να νομοποιήσουμε το χασί και να το καμπλήσουμε που κουστάρουμε, να φυτέφουμε όλοι και να καμπλήσουμε ο από ένα Να φυτεύουμε και να καπνίζουμε ο καθάρις από έναν πάφο Ο πάφος, ωραίο είναι, λεγαρά είναι, είναι καλό πράγμα Και εδώ ένας ακόμη υπουργός αυτής της κυβέρνησης Τον Αρίστον, ο υπουργός Ανάπτυξης Γιατί θα έρθουν και έσοδα Υπολογίζουν ότι θα έρθουν και έσοδα Ακούσαμε έναν, σε συντομία βέβαια, διάλογο Που διεμήφθη στην Βουλή από τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Βορύδη και μια παρέμβαση του Αδόνιδος Γεωργιάδη για το φλέγον αυτό θέμα. Κάπως έτσι συνεχίστηκε η συζήτηση. Δεν είμαστε εδώ μόνο για ένα θέμα. Έχουμε και άλλα θέματα γιατί πριν ξεκινήσει η συνεδρία στη Βουλή ε, είχε βγει και ο κύριος Βρούτσης. Ο Βρούτσις είναι Υπουργό Εργασίας όπω με πολύ μεγάλο κέφι και φάνταστο χιούμορ έχουν γράψει στην ταμπέλα του κτηρίου εκεί στην οδό. Στα δύο. Ο κύριο λοιπόν, επειδή τώρα σιγά σιγά έχει τελειώσει, απομένουν κάτι λίγα για να τελειώσει ολοκληρωτικά η καραντίνα, επανερχόμαστε στην κανονικότητα στην κανονικότητα των απολύσεων. Δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι πλέον σε απόλυτο περιβάλλον α, α, α, α, α, καταγραφής που απαγορεύεται η απόλυση. Α η οικονομία Ξερμπίνει σε μία κανονικότητα mm -hmm. λειτουργεί κανονικά άρα λοιπόν, καθολική απαγόρευση των απολύσεων δεν υπάρχει πλέον Σε ευχαριστώ Παναγία. Η οικονομία Ξερμπίνει σε μία κανονικότητα mm -hmm. λειτουργεί κανονικά Άρα λοιπόν, καθολική απαγόρευση των απολύσεων δεν υπάρχει πλέον Μπράβο! Επιτέλους, όλη αυτή η σοσιαλιστική νησίδα που κράτησε δύο και κάτι μήνες ήταν τραγική για τον καπιταλισμό. Διότι στο μάνιουαλ του καπιταλισμού υπάρχουν οι απολύσεις. Τις είχανε ψηλοπαγώσει κάπως, όχι ότι δεν γινόντουσαν, αλλά το τυπικό αυτό μας απασχολεί. Και τώρα δήλωσε χθες ο κύριος Βρούτσης ότι τελείωσε αυτό. Επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Κανονικότητα οι απολύσει. Αν κάποιο σταθεί στην σημασία. Και στην έννοια των λέξεων και τι ακριβώς είπε και τι ακούγεται επανερχόμαστε στην κανονικότητα των απολύσεων. Ευτυχώς όμως δεν θα πάθει τίποτα το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα άδεια. Τον ρωτήσανε στο Open που ήταν ε, ο Παυλόπουλος για το τι ακριβώς ε, θα γίνει με αυτά γιατί ακούγονται ότι θα κοπεί το δώρο Χριστουγέννων, θα περίκοπεί το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα άδεια. Ευτυχώς έτσι όπως ξεκινάει και δίνει την απάντηση ο κύριος Βρούτσης μήνα όλοι ήσυχοι ότι τίποτα δεν θα πειραχθεί Από το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα άδεια. Φαίνεται ότι προκύπτουν ε, περί ε, Και ε, θέλουμε να μας το, ε, το επιβεβαιώστε Αν το διαψεύσετε, αν δεν είναι έτσι ε, Το επισημαίνουν πολλοί ερατολόγοι Και στο επίδομα άδειας Αλλά και στο δώρο των Χριστουγέννων εξαιτίας του νέου καθεστώτος στην εργασία, στην πληθοδοσία, με, με τα προγράμματα συνεργασία και ΣΟΥΡ και την αναπλήρωση. Είναι έτσι, θα είναι περικεκομμένο το επίδομα της αδείας και το δώρο των, των, των Χριστουγέννων και σε ποιο ποσοστό αν θα είναι. Κύριε Παυλόπουλε, για να είναι περικομμένο κάποιοι θα πρέπει να υπάρξει νόμος βάση του νόμου να λέμε ότι μειώνουμε το δώρο του δώρο, παραδείγματο χάρη, του των Χριστουγέννων ή την άδεια του εργαζομένου με ένα συγκεκριμένο ποσοστό Άρα μια πρώτη παρατήρηση σε όσο τα λένε αυτά είναι ότι δεν υπάρχει νόμος ή διάταξη νόμο που να κατατέθηκε στη Βουλή Μπράβο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή απάντηση μας καθησύχασε διότι υπάρχουν πληροφορίε δημοσιεύματα ότι θα πάρουμε μειωμένο δώρο Χριστουγέννων και επίδομα άδεια. όπως ακούσατε για να γίνει αυτό Ξεκινάει πολύ ωραίο ο κύριο Βρούτση και απαντάει στην εκτενέστατη ερώτηση και αναλυτική του Άκη Παυλόπουλου. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει νόμο. Δεν μπορεί να περικοπεί το δώρο Χριστουγέννων, δεν είναι καμιά ανάλγητη κυβέρνηση. Δεν είναι δεξί του και όλοι αυτοί να κόβουν δώρα και δικαιώματα εργαζομένων. Δεν είναι τέτοιοι. Πέρασε ένα δευτερόλεπτο, αφού τα είχε πει αυτά, του κάνει κουτροκό εκεί στην παρουσιάστρια του Παυλόπουλου μια άλλη, μια μάλλον ίδια ερώτηση ή ερώτηση για το ίδιο θέμα. Και καταλάβαμε ότι η περικοπή δεν θα γίνει, αλλά θα γίνει προσαρμογή. Η προσαρμογή και στην άδεια του εργαζομένου και στο δώρο του Πάσχα θα γίνει πάντα όπως γίνεται όλα τα χρόνια στη βάση του μισθού που παίρνει στην τσέπη του. Άρα λοιπόν αν υπάρχει μια προσαρμογή από 83,5% σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεργασία θα υπάρξει μια αντιστοίξη για αυτού τους 4 μήνες από τους οκτώ παραδείγματο χάρη που παίρνει τον δώρο των Χριστουγέννων, αντιστοίχηση με την προσαρμογή στο νέο μισθό που, πέρε, που έχετε στο νέο περιβάλλον. Άλυστα. Δεν Είστε είναι δηλαδή η ευθεία. θα υπάρξει μείωση, ε, μειωση, όχι όμως επειδή θα παλεύει το Υπουργείο Γεωργία, λέτε, και θα πει εγώ τα κόβω, αλλά θα υπάρξει αναλογική μείωση με βάση τις νέες αποδοχέ ε, που έχουν ε, ε, διαμορφώσει ε, οι συνθήκε τη πανδημία. Αυτό λέτε. Είναι η προσαρμογή που θα γίνει στη βάση του νέου μισθού που θα προκύψει σε όσους από τους επιχειρηματίες συνερεθούν με τους εργαζόμενους Θα Πορούσατε να παρέμβετε και να μην αλλάξει αυτό κύριε Υπουργέ. Όχι. Είναι η απάντηση κύριε Παυλόπουλε. Είπε ένα όχι βέβαια. Ε, όπως καταλάβατε δεν έχει υπάρξει νόμος και διάταξη από το συγκεκριμένο Υπουργείο για μειωμένο δώρο Χριστουγέννων και επίδομα αδείας. Όμως... Επειδή πάρα πολλοί αυτούς τους δύο 3 μήνες δεν πληρώνονται κανονικά, αυτό υπολογίζεται, συνυπολογίζεται και με βάση αυτό βγαίνει το δώρο των Χριστουγέννων, άρα θα υπάρξει περικοπή, αλλά χωρίς απόφαση του Υπουργού. Μικρότερο δώρο θα πάρουν οι εργαζόμενοι, όπως και μικρότερο επίδομα ε, αδείας. Αλλά όμως όταν ρωτήθηκε ο Υπουργός, έβαλε μπροστά τις, τους νόμους και τις διατάξεις και είπε ότι ένας υπουργός σαν τον Βρούτσι ποτέ δεν θα υπέγραφε ένα τέτοιο νόμο όμως θα το κάνει διότι προβλέπεται από άλλους νόμους που του έχει ανοιχτεί ο Βρούτσι και οι προηγούμενοι και οι προ προηγούμενοι αυτά τα πάρα πολύ ωραία για το πως να πεις κάτι πάρα πολύ βαρύ στην τηλεόραση αλλά με ωραίο τρόπο και χρησιμοποιώντας λέξεις παπατζηλίκια όπως η προσαρμογή θα έχουμε προσαρμογή όχι περικοπή ενώ είναι ακριβώς το ίδιο σαν να είχαμε Περικοπή αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον αρμόδιο υπουργό και βέβαια η κανονικότητα που έχει επανέλθει με τι ε, απολύσει. Η Πατρίδα περνάει για άλλη μια φορά κίνδυνο, δεν έχει σταματήσει δηλαδή τα τελευταία χρόνια, μετά το 16 κυρίω με τον Ερντογάν που έχει ξεσαλώσει σε όλα τα επίπεδα και μα ευριάζει και κάθε εβδομάδα με άλλα ξεσαλώματα. Οπότε χρειαζόμαστε τόλμη και ηρωισμό. Κάποιο όμω που τον είχαμε στην πρώτη γραμμή τελικά δεν είναι. Δεν πολεμάμε ούτε για Κύπρο, ούτε για Αγία, ούτε για Μακεδονία. Στο διάλογο φρεγάτε, στο διάλογο η πατρίδα. Haleo, haleo. I can't breathe. I, can't breathe. Yeah. I can't breathe. Δεν μπορώ I can't να αναπνεύσω. Breathe. Κρατήστε το αυτό το μήνυμα. I can't, I can't breathe γιατί έχω Κυριάκο κομιτζοτάκι και δημοκρατία πως λοιπόν εδώ ένα παγκόσμιο σύνθημα, μια παγκόσμια εικόνα που μας συνταράζει όλους, γίνεται κομμωδία. Όταν πέσει στα, <στα, χέρια> στα χέρια και στα στόματα δύο βουλευτών ο ένας είναι και συνάδελφος ο Προλαλίσας, είναι ο Πάπα που επαναλαμβάνει το I can't breathe, δεν μπορώ να αναπνεύσω αυτό που φώναζε ο Φλόιδ όταν τον είχε πατήσει, ο Τζόρτς όταν τον είχε πατήσει ο ο μπάτσο στην Αμερική πριν ξεψυχήσει και το πιάνει ο Μποκδάνος δίπλα και λέει I can breathe, μπορώ να αναπνεύσω έβγαλε το αρνητικό επειδή έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και Δημοκρατία Δημοκρατία έχουμε και στην Αμερική βέβαια αλλά κάποιοι δεν μπορούν να αναπνεύσουν και δεν είναι λίγοι φαίνεται κάθε βράδυ αν συντονιστείτε και δείτε τα δελτία ειδήσεων. Έτσι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο σύνθημα παγκόσμιο που σημαδεύει τον, τις αρχές του 21ου αιώνα, γίνεται κομμωδία, με πολύ απλές κινήσεις. Και έρχεται και το ερώτημα του Βελόπουλου μετά από όλα αυτά. Ε, Κύριε συνάδελφοι της ψευταριστεράς, αριστεράς, δεν μπορώ να καταλάβω και κάποιοι είναι έτσι δημοκρατία. Για τα βάλτε με τον τραμπολ. <Συσχε> Ε, Κύριε συνάδελφοι τη ψευτοαριστερά τη αριστεράς δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι είναι έτσι δημοκρατίας γιατί τα βάλτε με τον Τραμπ όλοι Έλαντε. Έλαντε αναρωτιέται ο Βελόπουλος στη Βουλή γιατί τα έχουμε βάλει όλοι με τον Τραμπ δεν είναι μόνο η αριστερά και η ψευτοαριστερά είναι σχεδόν το πολιτικό σύστημα αν όχι όλο το μισό και παραπάνω τις ίδια της Αμερικής που τα έχει βάλει με τον Τραμπ είναι όλες οι ηγεσίε των χωρών ανεξαρτήτως αν είναι όλες αρκετά, αρκετές, πάρα πολλές σε όλο τον πλανήτη θέλω να πω δεν είναι μόνο αριστεροί και ψευτοαριστεροί που τα έχουν βάλει με τον Τραμπ κάθε νοήμων και λογικός άνθρωπος, και λογικός άνθρωπος βλέποντας όλη αυτή τη γελία Κατάσταση να περιφέρεται με τη βίβλο να αποφασίζει να στέλνει στρατούς, να βρίζει ανθρώπους, να τα βάζει με τα social media. Όλη αυτή την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά και τη γελία, εντελώς γελία και φεδρή συμπεριφορά, προφανώς είναι απέναντι. Μερικοί είναι εξαιρέσεις και αναρωτιούνται γιατί τα έχουμε βάλει όλοι με τον Τραμπ. Και έτσι μπαίνουμε στο θέμα της Αμερικής. How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind γίνονται λοιπόν διαδηλώσει κάθε βράδυ σε 40 πολιτείες αυξάνονται οι νεκροί μέχρι το πρωί ήταν 10 πέραν του, πέρα του ενός του αρχικού και ε, ε, εκατομμύρια συμμετέχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις, αμερικανοί πολίτες, αμερικανοί πολίτες. και εκατομμύρια ενώ και εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη παρακολουθούν και είναι αλληλέγγυοι με όλο αυτό που Γίνεται και έχει κάποιο εδώ δικού μα, οι οποίοι, ενώ συμβαίνει όλο αυτό, συνταράσει το πλανήτη και οι εικόνε είναι συνταρακτικέ και τα όσα λένε εκεί. Να λένε για την τζάντα Λουίβη Τόν και γιατί έκλεψε ένα μαύρο παπούτσια. Γιατί έσπασε τη βιτρίνα και πήρε παπούτσια. Ενώ συμβαίνει όλο αυτό το πολύ συνταρακτικό. ρατσισμό θάνατο, θάνατο σε ανθρώπου που ζουν έτσι και αλλιώ στην ανέχεια και είναι στην απέξω τη πολύ σύγχρονη και μοντένα, σούπερ μοντέλα. Οικονομία και κοινωνία, να αναρωτιούνται γιατί κλέβει τα παπούτσια και να το πηγαίνουν πάντα στι λαϊλασίε και στα προϊόντα του καπιταλισμού, τα οποία πρέπει να τα αποκτούμε μόνο αγοράζοντά τα. Όχι με λαϊλασίε, όχι να σπάμε βιτρίνε, όχι να κάνουμε οτιδήποτε ε, τέτοιο. Αυτά λοιπόν και επειδή κάποιοι θέτουν και ένα θέμα, το βλέπω και στα social media, τι βγάζουν όλε αυτέ οι λαϊλασίε, τι βγάζουν όλε αυτέ οι κινητοποιήσει. Το 1968, μετά τη δολοφονία του Μάρτιρ, ε, Μάρτιν Luther King, ε, τότε είχαμε εξελίξει και εξεγέρσεις σε 110 Αμερικανικέ πόλει. Ήταν ένα σύμβολο, τον σκότωσαν και άρχισαν τότε να καίγονται πάλι πολλοί καταστήματα, πάλι κάποιοι να μπαίνουν στη Λιουβιτών και να παίρνουν την τσάντα, και να ε, υπάρχουν και ζημιέ εκατομμυρίων δολαρίων. Την έκτη μέρα των ταραχών συνταράχτηκε, όπω είναι λογικό, το πολιτικό σύστημα τη Αμερική, ψηφίστηκε ο νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων του 1968. Αυτό ο νόμο, από τότε είναι το Ευαγγέλιο, η βίβλο, όχι αυτή που κράτησε ο Τραμπ, η Πολιτική Βίβλο στην Αμερική. Προέβλεψε πάρα πολλά. Απαγόρευσε τι διακρίσει λόγω φυλή, λόγω χρώματο, λόγω θρησκεία. Υπήρχαν τέτοια στην Αμερική. Λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή εθνική καταγωγή. Απαγόρευσε εκείνο ο νόμο που ήρθε εξαιτία των διαδηλώσεων, την άνιση εφαρμογή των απαιτήσεων εγγραφή των ψηφοφόρων και το φυλετικό διαχωρισμό στα σχολεία, την ιδιωτική και δημόσια απασχόληση, τη χρήση δημοσίων χώρων. Γιατί απαγορεύονταν και η χρήση δημοσίων χώρων από του ε, μαύρου. Ε, όλα αυτά συνέβησαν την έκτη μέρα των ταραχών μετά την τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Είναι μια μικρή απάντηση σε όλου αυτού που λένε ότι όλα αυτά δεν βγάζουν πουθενά. Ακόμη και ένα πανίσχυρο σύστημα. Ε, θέλει το ταρακούνημά του για να καταλάβει και να θεσμοθετήσει τα αυτονόητα. Αν τα τηρήσει, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το βλέπουμε στην πορεία, το ελέγχουμε στην πορεία. Όπω φαίνεται, στην Αμερική δεν έχει τηρηθεί. Ψηφίστηκαν πολλά, αλλά στην πράξη τα πράγματα ίσω είναι και χειρότερα και έχει μείνει το όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ότι τα παιδιά του θα πρέπει να ζήσουν σε μια κοινωνία χωρίς διαχωρισμούς έχει μείνει απλό όνειρο στα μυαλά και στους εγκεφάλους αρκετών φαντάζομαι εκατομμυρίων μαύρων έγχρωμων πολιτών στην Αμερική θα κάνουμε μια σύνδεση από την Αμερική θα πάμε στην Κρήτη γιατί σαν σήμερα 3 Ιούνιου του 1941 ε, είμαστε στο, στο πλαίσιο φασισμός είτε εφαρμοσμένος όπως ήταν στην Ελλάδα από τους Ναζί τη δεκαετία του 40 είτε προθάλαμος ή έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να σπαρεί και να φυτρώσει και να μεγαλώσει ο φασισμός. Το 1941 λοιπόν λίγο μετά τη μάχη της Κρήτης δεν το χώνεψαν αυτό οι Γερμανοί Ναζί ότι ο κρητικός λαός αντιστάθηκε και ξεκίνησαν από χτες, στο Κοντομαρί σαν σήμερα πήγαν στην Κάνδανο ένα χωριό που είχε αντισταθεί στην εισβολή των Ναζίν την κατέστρεψαν ολοσχερό και εξοντώθηκαν όλοι οι κάτοικοι. Απλέ κινήσει ήταν και το πρώτο, νομίζω, έγκλημα που έκαναν σε ελληνικό έδαφο οι ε, ναζί. Στην είσοδο τη πόλη, αφού έκαψαν τα πάντα, έστεισαν και μία πινακίδα. Γιατί πρώτη φορά γίνεται έγκλημα από του ναζί στην Ελλάδα, νομίζω και στην Ευρώπη. Και διαφημίζεται, προπαγανδίζεται αυτό το έγκλημα. Στην είσοδο λοιπόν τη πόλη, τη Καμένη του χωριού έγραψαν μια πινακίδα που λέει «Δια την Γερμανών, Αλπινιστών, Αλπινιστών και του Μηχανικού από άνδρας, γυναίκας, παιδιά και παπάδες μαζί και διότι ετόλμησαν να αντισταθούν κατά του Μεγάλου Ράιχ κατεστράφει την 3 ΕΚ του 1941 η Κάνδανος εκθεμελίων θεμελίων δια να μην επανικοδομηθεί πλέον ποτέ». Το ποτέ με κεφαλαία. Αυτή ήταν η ταμπέλα που φτιάχτηκε εκεί, ήταν το έγκλημα που έγινε και διαφημίστηκε για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Όπω έδειξε η ιστορία, δεν παραδειγματίστηκε κανένα. Ε, κάποιοι ελάχιστοι, αυτοί που παραδειγματίζονται πάντα και το έχουν στο αίμα του. Ο ελληνικό λαό αντιστάθηκε, έγινε έτσι η αρχή με το μεγαλειώδε κίνημα τη εθνική αντίσταση. Θα πάμε λοιπόν από την Αμερική, θα ξανάρθουμε στην Αμερική. Μπλέκονται με κάποιο τρόπο όλα αυτά. Θα πάμε στην Κάνδano. Η Γερμανία από το κέντρο τη ξεκίνηκαν σε όλη την. Κομμόπολη της Καντάνου Και άρχισαν την καταστροφή Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν Με τη φωτιά να καταστραφούν καθολοκρία Τα ανατείνεσαν Όσα σπίτια καιγόταν εύκολα Τα έκυγαν Κρατούσαν δοχή από βενζίνης Πετούσαν βενζίνη μέσα στα σπίτια Και έβαζαν φωτιά και συνέχιζαν Αφού συγχρόνως με ρηπές πολυβόλων Κρατούσαν τους ανθρώπους μακριά από τα σπίτια ναι, αρχιέπτανε και κλαίγανε οι γυναίκες και φωνάζανε και αρπάξανε αυτοί που θαλα εκτελέσουν τα παιδιάν, ναι, τα πολύ μικρά, ναι, συναγκαλιάντωνε και τους ξαναφωτογραφίσανε και σε λίγη, πολύ λίγη ώρα, ελάχιστη ώρα, έγινε και η εκτέλεση. Του Ιούνιου όταν μπήκαν στο χωριό Αστέρι για να κάψουν το, χω... το σπίτι του παππού μου, βρέθηκε εκεί ο παππούς με τη Γιαγιά μου. Η Γιαγιά μου δεν άντεξε, διότι προ δύο μέρες είχαν εκτελέσει τον πατέρα μου και πήρε ένα ξύλο και πετέθη εναντίον ενός Γερμανού. Ψιαστήκανε στα χέρια και όταν ήταν πιασμένοι, ένας άλλος σύντροφος του αποδείπλω με το ταχυβόλο τη γάζωσε και τη σκότωσε στα πόδια του Γερμανού. Έτρεξε ο παππούς μου να τη βοηθήσει και τον εξετέλυσαν κι αυτό λίγα βήματα από τη Γιαγιά μου. Φεύγοντα σκότουσαν και το για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε τον τόπο. Grace, how sweet is the a like me. Η φωνή, είναι η γυναικεία φωνή που ακούσαμε. Ε, Αμερικάνα βεβαίω. Είναι πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τη Μινεάπολη, εκεί όπου συνέβη το περιστατικό τη ομι δολοφονία του Τζορτζ Φλόιτ. Είναι η Ανδρέα Τζέκιν. Ε, σε μια συνεδρίαση άρχισε να τραγουδάει αυτό το εμβληματικό τραγούδι, παγκόσμιο αλλά και αμερικάνικο. Το βάλαμε επειδή το είχαμε αφήσει πριν. Το κολλήσαμε με την Κάνδανο Μπορούμε τα κάνουμε αυτά. Ραδιοφωνικά μα επιτρέπεται ε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Και σαν, σήμερα, και σαν σήμερα, το έστειλε και μήνυμα ένα ακροατή, δεν υπήρχε περίπτωση να το ξεχάσουμε. Έφυγε από τη ζωή ο Ναζίμ Χικμέτ, Τούρκος κομμουνιστή ποιητή. Πολλά τραγούδια του τα έχουμε συγχωραγωγήσει όλοι, και εσεί που δεν ξέρετε ότι είναι από τον Χικμέτ, το 1963 στην Μόσχα, στην τότε Μόσχα. Μεταξύ αυτών που έχει γράψει είναι και ο Μικρό Κοσμό, ένα τραγούδι που τον τραγουδάει Μαρία Δημητριάδου και άλλοι πολλοί, με σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ο μικρόκοσμο, όπω και πολλά τραγούδια και ποιήση και ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ, γράφτηκαν για μια κοινωνία που δεν θα λησοδένουν κανέναν άνθρωπο, που όλοι θα, βαζι... θα βαδίζουν ελεύθεροι, που θα πατάνε στα δικά του βήματα, που ο καθένα θα μπορεί να αναπνεύσει ελεύθερα, που δεν θα υπάρχει το γόνατο του μπάτσου πάνω στο κεφάλι σου ή το όπλο του φασίστα να ζει στο κεφάλι σου και αυτό, δεν θα υπάρχει απελπισία και αδικία στη ζωή, η εκμετάλλευση και η ψεύτικη ευμάρεια που τάζουν, ειδικά στην Αμερική, αλλά και αλλού. Δεν θα υπάρχει ο φόβο τη ανεργία, ο φόβο του ράτζου, τη κοινωνική απομόνωση. Ο κάδος των σκουπιδιών για τραπέζι, το χαρτόκουτο για σπίτι, το χρέο τη τράπεζα, η θηλιά του δανείου. Που οι απολύσει δεν θα είναι κανονικότητα, όπω έλεγε ο Βρούτση πριν, αλλά η εργασία για όλου, ανάλογα με τι κλήσει του καθενό. Που δεν θα ονειρεύεσαι να φά τη θέση του άλλου που είναι δίπλα σου, όπω δεν θα ονειρεύεται και αυτό που είναι δίπλα σου να σου θέση τη δουλειά. Που η ζωή του ανθρώπου θα είναι υπέρτατη αξία και όχι το κέρδο. Που οι ανάγκε του ανθρώπου θα είναι πάνω από τι ανάγκε των αγορών. Γι' αυτά έγραψε ο Χικμέτ, αλλά όχι μόνο. Έγραψε και για μια κοινωνία διαφορετική, που θα μπορούμε να υψώσουμε το κεφάλι στα αστροφότιστα, όπως λέει, διαστήματα και το πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο θα είναι ένας άνθρωπος που βαδίζει. Βγάλαμε το δεν εμεί. Ο άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπο που βαδίζει προ την αυτολοκλήρωσή του για να νιώθει γεμάτο, επαρκή και ήρεμο. Τι θέλω τώρα να σας πω Μες στις συνεδίες μέσα στην πόλη της Καλκούτας Φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κι που εβάδιζε Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε Να υψώσω το κεφάλι στα στροφάνι διαστήματα Θα πείτε, τα άστρα μακριά κι γύμα σοδά μικρή Ε, το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα. Εγώ τη γλώσσα μου του βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοτένουν Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει Αυξετάγησή What do you want? I can breathe. Let's get up get in the car. Mama. Get up and get Mama. in the car. Right. I can breathe. I a breathe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 Water, Please. Please. Οι τελευταίε ανάσες αναπνοές και λόγια του Τζόρτζ Φλόιτ πάνω στο ποίημα και τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, κόσμο. Αυτή η κοινωνία, αυτή που ζούμε και αυτή που βλέπουμε κάθε βράδυ στις τηλεοράσεις τα τελευταία χρόνια ειδικά που διαρκώς καταραίει, ευτυχώς μάλλον δεν μπορεί να δώσει αυτονόητα πράγματα, φαίνεται το καταλαβαίνει κάθε νοήμων ακόμη και αυτοί που την υπερασπίζονται το καταλαβαίνουν αυτό, δεν μπορεί να δώσει Απλά πράγματα σαν αυτά που λέγαμε πριν. Ποτέ δεν μπορούσε αυτή η κοινωνία, αν θέλουμε να είμαστε και λίγο ειλικρινεί, απλά τώρα δεν μπορεί να κρύψει ότι δεν μπορεί να τα δώσει. Αυτή η κοινωνία δεν μπορεί πια να δώσει κάτι φωτεινό, παρά μονάχα σκοτάδι, βία και σαπίλα. Και εικόνε σαν αυτέ τη Αμερική. Προσφέρει απλόχερα άπειρε ελπίδε και φούμαρα γενικώ για κοινωνικό καπιταλισμό, για ισότητα, ισονομία, ίσες ευκαιρίε. Ενώ ξέρουμε ότι προσφέρει πραγματικά φτώχεια, ανισότητα, Ανέχεια, ψικέ δημοκρατία, αισθητικά σκουπίδια, τηλεοπτικά ημί. Προηγμένε βόμβε για πάρα πολλού λαού, προσφυγιά, μίσο και φόβο. Αυτά τα κάνει όντω απλόχερα. Είναι επίτευμά τη. Το γράφει βέβαια και στο μάνιολ, το οποίο δεν το πολύ διαβάζουμε όταν επιλέγουμε κοινωνία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα. 2.11.10.80.880, πάρτε μέσα, σα περιμένει, όπω το λέει. RadioPapakiParaPolitica.gr, το mail του σταθμού και αυτή την ώρα τη εκπομπή. Ο Χρήστο Μυρίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και άλλη αντίθεση, πάμε στο πρώτο μέρος του λαού για να ακολουθήσουν και οι πρώτες διεφημίσεις. Απλά θέλω να σου πω ότι άκουσα στο ράβι, δεν έχω τηλεόραση. Ο Τραμπλε βγήκε με τη βίβλο στο δεξιά χέρι και είπε θα του κανονίσει όλου. Με τη βίβλο? Ναι, ναι, τώρα έγινε αυτό για να το βρείτε, να το δείτε, ναι. Βγήκε από την υπόγα? Ναι, βγήκε από την υπόγα μόνο του. Στο δεξί χέρι κρατάει τη βίβλο. Ναι. Και του φώναξε ότι θα σα κανονίσω εγώ από εδώ και πέρα. Τελείωσε. Για μπείτε μέσα, δείτε το, δεν έχω τηλεόραση. Εγώ το άκουσα από σταθμό άλλο. Μήπω έκανε και το άγαλμα τη ελευθερία ο ίδιο. Στο άλλο χέρι να πυρσώ κάτι. Τι να σου πω, μη αγάπη μου, γλυκιά, τι να πω. Ω, ρωτάω, λέω, μήπω την είδε άγαλμα ελευθερία. ξέρω εγώ. Έτσι κι αλλιώ η πολιτική του άγαλμα είναι. <laughs> Το άγαλμα Έλα, κάνει. Καλά. Έλα, για πολλά και στου δύο, γεια, γεια. Ναι. Δεν μου λε, αγάπη μου. Αγάπη στον... μου, στον... εσύ πού είσαι. Ε, εγώ εδώ είμαι, στην Ολλανδία. Λέω, βλέπει την εβάζη που εισαι εγω εδω ειμαι στην ολλανδια λεω βλεπει τι εβαζη που γουδανε στο Twitter. Όχι, έχει και το Twitter, τι μαγικέ δεν τι δείχνει όλε. Τι έγραψε. Πάλι έγραφε κάτι για κοινωνίε και για τέτοια. Λοιπόν, αυτό σημαδεύει κοινό ή έχει πάθει. Εντάξει, υπάρχει ζημιά στο κεφάλι. Κάτι για κοινωνίε και έντε ή θείε κοινωνίε. Θείε κοινωνίε που δεν κολλάνε κορονοϊό, Από το ξέρουμε αυτό. Α, εντάξει. Ναι, κάτι τον κάνατε. Ή έχει φάει πιάνο με ουρά στο κεφάλι, δεν ξέρω. Με ουρά, αλέ. Μπορεί. Αγάπη μου σε λατρεύω, σε λατρευο, μου. Με λατρεύεις. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. καλέ να σε εννοηθούμε. Πας καλά. Ναι, ναι. Νομίζω ότι παίρνει τηλέφωνο του τι συσκευή, το ραδιόφωνο. Ναι. Ναι. Ναι. καλέ με το από μέσα δεν ακούω. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν το χαμήλωσες όμως. Ναι, ναι, είναι απέναντι. Το... Άμα είναι απέναντι το, το καταλαβαίνω, πες το γείτονα να το χαμηλώσει. Ναι, ναι. Α, ναι, ναι, ως Παλαμάς, κατάλαβα. Ναι, ως της Παλαμάς. Ωραία, καλά πάει. Μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Ναι. Γιατί τα έχω παρακολουθήσει τόσα χρόνια πως είναι δυνατόν θα το να το κλείσω πως είναι δυνατόν οι αιώνες να διαδέχονται μαλάκες εξωφρενικά πράγματα αυτό δηλαδή που αναφέρεσαι Πώ γίνεται να μαζεύουν μαλάκες πόσο είσαι 84 την έβαλες τον κορονοϊό κουφάλα ε Μπράβο. <Πεύτερο> ναι, Όχι αυτό που λέει με τη βοήθεια του Θεού και με τον ανθρώπο, Τι έκανε, έτρογε Τζίντζερ? Με τον εαυτό μου, αφού μου λέει το μυαλό μου και θυμάμαι όλα τα παλιά. Αυτό τώρα είναι αποτέλεσμα μυαλού που δουλεύει. Ναι. Πάντα τέτοια. <Πεύτερο> δουλεύει και ξέρω ποιο με κογιωνάρει. Γιατί είμαι ζακιθινό. Για αυτό το πράγμα. Όσοι δεν έχουν διδαχθεί, κανεί δεν γλίτωσε το χάρο. Είχαμε του κόντιδε. Εσύ το γλίτωσε <Πεύτερο> τώρα, να <μιλέ, Πεύτερο> μα... μην <Λέ, Πεύτερο> <μ' γεύτερο> Εσύ το γλίτωσε και ε, καλά, εντάξει, το μυαλό μου δουλεύει και κάθε μεσημέρι σας ακούω και χαίρεται η ψυχή μου. Εντάξει, μπορεί να πεις του ανάλογα την υγεία σου, καλή κι η μα... Δεν σου. Δεν το είπα όμω το σκέφτηκα. Το πρόβλημα, oh, το πρόβλημα, γίνεται επίκαιρο με ψυχότητες του... Του Ρουβά, το καταλάβαμε εκεί. Τώρα αυτό είχε σύνδεση μεταξύ του. Να σου <τώλου> κάνω μια ερώτηση για να καταλάβω λίγο. Άμα είναι καλή η μαρικία σου, όντω για την ηλικία, τι ψήφισε. Ναι, εντάξει, εντάξει. εντάξει πω, τι ψήφισε, Πιστεύω και δεν χαρακτηρίζουμε αυτό. Αν το λένε κομμουνισμό, χαράσε μας. Τι ψήφισε, Πε μου, λίγο. Πάντα, κουκουέ. Να σου κάνω μια ερώτηση, Κυρστέλιο είσαι. Ε, τι αν είμαι, Ωστέλιο. Όχι, καλέ, όχι. Ο Ζαγκεθινό, ο Α, σε πέρασα για τον Τζολίκα. Ναι, εντάξει. Όχι, πάντα δεν ότι σε γνώρισα τη ζωή μου και μπήκα στην αντίληψη του τρόπου ζωής σκέφτομαι την επιβίωση Μάλιστα. δεν κοιτάω τα εξυπηρέτηση των προσωπικών συμπερώντων εξαιρετικά, λοιπόν να σε καλά, γεια και χαρά σου πάντα τα φιλιά μου στο ναυάγιο και στη ζάκη γεια για γεια Η οικονομία τη να μπαίνει σε μια κανονικότητα mm -hmm. λειτουργεί κανονικά, άρα λοιπόν. Καθολική απαγόρευση των απολύσεων δεν υπάρχει πλέον. Σε ευχαριστώ, Παναγιά. Τα ευχαριστώ. Να μεταδώσουμε και ευχάριστα Όλα μαύρα μαύρα έχει και καλά ο καπιταλισμό. Να μόλι ακούσαμε ότι δεν υπάρχει πια περιορισμό στις απολίσει. Κανονικότητα, γιατί το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει σωστά 2 10 80, 8 80. Δεχόμαστε ευχέ και χαρούμενε προτροπέ και ευχαριστήσει για τον καπιταλισμό που προβλέπει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εδώ και στην Αμερική με το δικό του τρόπο. Ε, ακολουθούν ειδήσει από την Ελληνική Αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων Σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Μάρους Ορία προ την Αμερικάνικη Πρεσβεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στι 6 το απόγευμα από μέλη τη Νεολαία τη Νέα Δημοκρατία. Με σύνθημα Φωνιάδε των Λαών, Αφροαμερικάνοι, η Νεολαία τη Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει την έμπρακτη στήριξή της προ τον Αμερικανό Πρόεδρο που βάλεται τι τελευταίε μέρε από αναρχόπλητου, μαύρου, βίγκαν και λεσβείε. Στην κεφαλή τη πορεία θα υπάρχει πανό που θα αναγράφει κάτω τα χέρια από τον Τραμ, το οποίο θα κρατάνε οι κύριοι Άδωνης Γεωργιάδης και Μάκης Βορίδη. Τηλεγράφημα στήριξης προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Που. Στο τηλεγράφημα ο Αλέξης Τσίπρας συγχαίρει τον κύριο Τραμπ αναφέροντας χαρακτηριστικά «Μπορεί αυτά που κάνεις να μην είναι με τη σωστή μέθοδο, αλλά είμαι βέβαιος ότι γίνονται για καλό σκοπό και καταλήγει στη διάθεσή σου πάντα διαβολικά καλέ φίλε Ντόναλτ». Να απαλύνει τον πόνο τη από το τραγικό συμβάν με την Αλεπού που έφαγε τι κότε του ζεύγου ρουβά Ζηγούλη, προσπαθεί η ΕΡΤ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η εκπομπή που από αυτό το Σάββατο θα κάνει στην κρατική τηλεόραση η Κάτια Ζηγούλη. Τίτλο τη εκπομπή είναι Ιστορίε Μόδα και ω πρώτη καλεσμένη και μοναδική, κάθε εβδομάδα η κυρία Ζηγούλη θα έχει τη σύζυγο του Πρωθυπουργού και σωτήρα ημών Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μιτσοτάκι. Καλή επιτυχία. Κάτια και σάκι, καλή επιτυχία Ελλάδα. Λευκόν ονομάζεται το νέο φάρμακο που πουλάει από τις εκπομπές του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Απευθύνεται στην αγορά της Αμερικής και κυρίως στους λευκούς κατοίκους της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα λευκόν την ημέρα σε προστατεύει από τις δυσάρεστες παρενέργειες των μαύρων της Αμερικής. Η ειδική θεία λειτουργία θα πραγματοποιηθεί απόψε το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών προκειμένου ηθοποιεί τραγουδιστές και λυπή καλλιτέχνε να μεταλάβουν την θεία κοινωνία. Το γεγονός κρίθηκε αναγκαίο μετά τις πολυάριθμες δηλώσεις μελών του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας που ο ένας μετά τον άλλον δήλωναν ξαφνικά φανατικοί χριστιανοί ενώ με το έργο τους όσα χρόνια τους γνωρίζουμε αποδείκνιαν το ακριβώς αντίθετο Καιρός. Κοίτα, έφτιαξε, έφτιαξε Αλλά δεν είναι να τον εμπιστεύεσαι κιόλα. Περιμένουμε και το εξετάζουμε Πολύ σχολαστικά <σχετίες> Πού να τον εμπιστεύεσαι Πάλι έχει πει βροχή για σήμερα Και νάτα πάλι τα σύννεφα Πάλι, ναι, τι, κάθε μέρα λέει βροχή ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site Εδώ της εκπομπής Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους Και στο youtube είμαστε στο official ελληνοφρένια πάντα Από κάτω μπορείτε να τσατάρετε και να κάνετε και έγγραφη. Εμβελόπουλος έχει μια αγωνία, συνέχεια το ακούμε, μέρα παραμέρα το λέει είτε σε παράθυρο, είτε σε εκπομπή που κάνει, είτε στη Βουλή, ότι δεν είναι ούγκανα. Προσπαθώ με κάθε τρόπο λοιπόν, γιατί δεν είμαστε ούγκανα. Δεν θα πάμε να κάνουμε φασαρία, το παραλαμβάνω χίλιες φορές. Η προσωπική μάμψη είναι προσωπική, αλλά το κόμμα και η θεσμική του θέση έχει μια σοβαρότητα. Δεν αλλάξουμε ούτε μοίρα. Κρατάμε αυτό ότι το κόμμα έχει θεσμική θέση και σοβαρότητα. Κρατάμε αυτό και πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού ποκάτιεις. Εδώ θες γιατί δεν δουλεύετε το κρατικό κανάλι. και, εσύ και τέτοια τα θυμάσαι, έτσι; Ναι, ναι. Τώρα δεν είναι δηλαδή πού είσαι εσύ εκεί; Εσύ και ο δεν είναι ξεφτύλα, δεν Υποθέτω, ε, προτιμάς να είμαστε σπίτι μας. Να μην υπάρχουμε. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Όχι, εσύ ναι. πού δουλεύεις; Τι σχέση έχει αυτό που δουλεύω; Εγώ Δεν έχω, δεν είμαι στα μέσα. σημασία είναι... πού Σε έναν κρατικό χρήμα να σου λένε ότι τα από τον το για να στο πούμε; Όχι. Δουλεύει έναν ιδιότητα. Ναι, ναι, ναι, πουλάκι μου, εντάξει. Ακούμε λίγο. Ωραία. Τα μέσα ενημέρωση ποιο τα έχει. Δηλαδή υπάρχει καλό και ναι. κακό καπιταλιστή, αυτό θέλω να μπει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Τα έχει ιδιότητα, αλλά μην μου, μου κάνει όλα το άσπρο μαύρο, μην τα ισοπεδώνει τώρα όλα. Άλλο να δουλεύει για έναν που είναι κρατιστή, που χυλεί τα ανήματα και άλλο να δουλεύει για κάποιον. Τι, τι χάρτα σου αμερόληπτο, οτιδήποτε. Είναι οκ okay να δουλεύει στον Αλαφούζο ή στον Κοντομινά, αλλά στο Μαρινάκι δεν είναι. Όχι. Άρα τα όταν δούλευε ο Σκάι ήταν καλά. Ε, θα... ε, κανιά... Ποιο έχει τα μέσα. Ε, τα μέσα τα έχει ο Μαρινάκη, ο Αλαφούζο, ναι. ο Βαρδινογιάννη και ο Κυριακού. Πού να δουλεύουμε. Υπάρχουν πολλά. Στο, στον αριστερά, I φαίνεται, στο κόκκινο. Το κόκκινο είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε ναι, σε κομματικό. Ναι, ναι, ναι. Ε, εκεί λοιπόν θέλω να φτάσω. Σου είπα όχι, το παίρνω πίσω. Ε, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση. Κάνετε πολύ μεγάλη κριτική στο Γιάννη, στο πέσονα, στο βλάκο των τελοπών. Και ο Φά. Εντάξει. Ρε παιδί με αυτού όμω αυτό το φακετάριότρευο από τη διδίκηση. Άρα, mm. Αυτό το Γιάννη, που ε, να τραβήξει από αριστερά, γιατί δεν το έχω ακούσει καθόλου. αυτή την απορία, είναι ιδέα μου. Μάλλον παίζουμε το παιχνίδι της δεξιάς. Συντηρούμε τη νέα δημοκρατία στα πράγματα επειδή μα το παρήγγειλε ο Μαρινάκη. πλάκα πλάκα, Μην πώς το κάνετε και αυτό. Εσύ. Ε, φίλε τα λεφτά <στηνά> δεν είναι και λιγά. έτσι τι να κάνουμε. Κάπω μα. το μου, αλλά Καπιταλισμό έχουμε, θα με το έχει, λογική, έχει λογική γιατί η αριστερά θα τραβήξει ψήφου από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα τραβήξει από το. Για πέτσε λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Ποιε ψήφου ακριβώ τραβάει ο βαρουφάκι, σαν ποιο χάνει από το βαρουφάκι. Αυτό το 3 δεκατόρε. Ναι. ναι, ναι, ποιο χάνει, ποιο χάνει, ποιο χάνει. Αριστερά λες το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλέ η ριζέωση σε τόση ώρα και δεν μου το λε από την αρχή. Ναι, ναι, παντού λε. Γι' αυτό είπε ναι, να πάμε ναι, στο ναι, κόκκινο. Ναι, μου έφυγε αυτό, ναι. Αυτό είναι που είσαι σε κάρφο η αλήθεια είναι. Τώρα σε συνεννοηθήκαμε, κατάλαβα. Υποθέτω. Δεν ο καλό κύριο Σαββίδη δεν έχει κάτι κακό να πω Πάμε εκεί. Δεν υπάρχει θέμα εκεί σε αυτό το δομέα. Όχι, έχει κάποιο κανάλι αυτό. Ζεύγουν, δεν το ξέρω. Έχει Α, δεν το ξέρει. Έλα, έλα, έλα δε δεν το δε ξέρει. Ναι. Να σε ενημερώσω. Ναι. Να... Πιο... Να... Το open. Το το ναι. πιο... ναι. Open, τι πρόκειται αυτό, τι είναι. Κανάλι, ναι. κανάλι. κανάλι. Είναι πανελλαδική εμβέλεια αυτό το open. Είναι πανελλαδική εμβέλεια το open, ναι. Α, ναι, έλα. Γιατί δεν το ξέρω. Δεν ασχολούμαι και πάλι. Α, δεν σα ενημερώσανε στην Κουμουνδούρου. Δεν πειράζει, Τρολάκι. Δεν πειράζει. σα βάρκα, σα πανιά. Οπότε έτσι το open είναι ίδιο με όλα τα άλλα τα κρατικά, ο αντέλλα, μέγα, ε το ίδιο ναι. Καλέ, όχι, είναι η φωνή μα το Όπεν, είναι η φωνή του λαού. Τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Τα έχεις, δεν είναι όλα τα ίδια, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Σ... Κοίταξε να δει, όλοι οι ίδιοι δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία, όπω είδαμε, τα ίδια κάνουν. Αυτό εννοώ, ότι δεν είναι το ίδιο. Όσο και αν το θέλει, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι να το θέλω εγώ, είναι το είδαμε. Δε την εικόνα, απλά. Έλα μου, τώρα. Έλα, τώρα θα δει τα χειρότερα και τσέγγει ο υπόλοιπο εγλήθειο στο λαό. Το δρόμο ποιο τον έστρωσε ή ποιο δεν τον έσπασε. Έκανε ναι, ΣΥΡΙΖΑ, έκανε εκλογέ, ναι, καλέ. Ένα μνημόνιο έφερε μόνο αφού έκανε εκλογέ. Τρία έπρεπε να φέρει. Το έφερε το ένα, αλλά με τι εκλογέ στο τραπέζι. <Το ναι, παιδί μου, πλάκα κάνει. Στήμιο, έντιμο. Ό,τι έλεγα από την αρχή, θα σκήσω μνημόνια θα κάνω, αλλά άμα κάνω εκλογέ και το φέρω, αντού. Yeah. Μ' αρέσει να ζει αυτό αυτόν τον κόσμο, είναι ωραίο. Γενικό, χαρούμενο πα. Ναι, καλά, κοινή λογική είναι από το λάθο. Κοινή λογική, κοινή λογική. αυτά πάτε, Τσίπρα, που λέγαμε. Το έχει περάσει. έκανε εκλογέ Περαστικά. I can't breathe Λίγο. Δεν μπορώ να αναπνεύσω breathe. Κρατήστε το αυτό το μήνυμα Λίγο. I can't breathe γιατί έχω Κυριάκο Μητσοτάκη και Δημοκρατία Α, Αυτό το τελευταίο Να το κρατήσουμε από τον συνάδελφο Τον Προλαλίσαντα εδώ Ο οποίος λόγω Μητσοτάκη και Δημοκρατίας Μπορεί να αναπνεύσει ε, Και κάποιοι στην Αμερική Λόγω Τραμπ και Δημοκρατίας κυρίω Μπορούν να αναπνεύσουν Κάποιοι άλλοι πάλι δεν αναπνεύουν Όπως ξέρουμε και πληροφορηθήκαμε Τις τελευταίες μέρες ε, Επειδή υπάρχει μια ένταση Βλέπω και στο YouTube από κάτω Διχάσαμε λίγο σήμερα Λογικό με όλα αυτά Και επειδή βλέπω και τα μηνύματα εδώ μπροστά Φαντάζομαι θα είναι και στον Αποστόλη μέσα Στο 211-10-88-80 Όσοι προλαβαίνετε και θέλετε να διχαστείτε Έχετε χρόνο Να ηρεμήσουμε λίγο Ελληνική απόδοση Απόδοση στα ελληνικά για την ακρίβεια Γιάννης ε, Ρίτσο, Μουσική και ερμηνεία Ο Μ Υπότιτλοι AUTHORWAVE megalo se akuma te spio morpheus <laughs> in my head te spio morpheus in my de there is is Οι μέρε και η θάλασσα. Ο Χικμέτ και ο Λοζο για την ωραία θάλασσα που δεν την έχουμε δει. Πάντα θα υπάρχει μια ωραία, και το αυτό το Πάντα θα υπάρχει μια ωραία θάλασσα που δεν την έχουμε δει και κυρίω μέρε. Μέρε που θα τι δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι θέμα υπόσχεση, πείσμα και. Ε, απόφασης. Κάπως έτσι με τον Μανολοίζω σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού ακολουθεί για να κλείσει η εκπομπή. Να πάμε στο μαγκαζίνο με τα υπόλοιπα. μέσα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Μπορώ να μιλήσω όλη κυρία Λεγάκη. Αφώψε που, απόψε που τα θαύματα, τα πράγματα που τα τα πραγματα. Όχι τώρα. Τι ώρα να πάρω; Σε Ποιο και Ποιος είναι? Ένας ε, που παρακολουθεί και εκτιμάει. Ε, ε, ναι και γιατί θέλετε την κυρία Λεγάκη. Τα παντάρι, τα παντάρι. Για αυτό απόψε είναι γιορτή. Ήθελα κάτι να την ερωτήσω προσωπικό γι' αυτό. Είναι Τίποτε παντρεμένη, άλλο. είναι παντρεμένη. Τα παντάρι, τα παντάρι. αυτό απόψε είναι Δεν θέλω να την πατρεθώ, κι εγώ είμαι. Καλά τα ξέρω εγώ αυτά κι εγώ και τι έγινε, φαντάζομαι δεν σε νοιάζει. Μακριά <χει> ελέγχω, <χει> με έχει βάλει ο άντρα τη, με έχει βάλει κομμενοφύλακα. Μακριά. Καλά κάνει, καλά κάνει, όπω το Λοιπόν, <χει> λεγάκι δεν είναι, ω τον Πούλο. Αύριο τέτοια ώρα θα είμαι στα Φαλάσσαρνα, θα κάνω μπάνιο. Φαλάσσαρνα. Ε, εκεί στα Χανιά κοντά. Μπράβο. Ξέρει ε, τι σταθμό μπορεί να βρω εκεί, ένα ραδιοφωνάκι που έχω. Κανατούρκοι, οικολογικά πιάνει από τι φρεγάτε που έρχονται. Νομίζω ένα σταθμό που να παίζει εσά. Που να παίζει Άμα είναι και Τούρκος δεν πει. Άρχε και να παίζει εσάς. Ελληνοφρένια.net.gr φιλάρα ακόμα. Ε, αφού θα στην παραλία σου λέω. Τι στην Έλληνο... παραλία δεν έχει εκεί 3G, 4G, 5G. Δεν έχω να πληρώνω να μου βγάζουν φορτζή και τέτοια. Κανένακτική. Στρίψει να τσιγάρο σε κάποιον δώσε, δώσω λίγο μπρέλα, θα βρει. Πού να βρω άλλο να του τρίψω τσιγάρο. Εντάξει, τσιγάρο έχω να του τρίψω να του δώσω αλλά που σε... να τον βρω; προ... Σε στρίξω. τι παραλίε, πα παιδί μου ξετσου. Δεν πιστεύω παραλίες, να κάνει ελευθεροκά, θα... ούτε... απαγορεύεται. Ούτε, ούτε τουρίστε άρχισε ούτε τίποτα, τι... που να βρω άλλο. Πάσε ερημικέ παραλλήε. Φαλάσαι να σου λέω. Δεν είναι ερημική, αλλά αύριο θα είναι ερημική. Αφού δεν έχει ούτε τουρίστε ούτε τίποτα, τι φάνε. Γι' αυτό, κακώ αντιδράμα με τουρκούρου. Αν έρθει κόσμος. Να σου πω τώρα σοβαρά, επειδή δεν έχω όρεξη πολλά πολλά. Α, δεν έχεις να όρεξη. Να βρω... Λοιπόν, να όχι, να ψάξω να βρω από το ίντερνετ να σταθμό και μήπως πιάνει. Τι με τότε, μπορούσε και χωρίς τηλεφώνημα. Έλα αποστολή, τι κάνεις. Έλα, καλά εσύ. Καλά είσαι. Καλά. Έλα να σου πω κάτω, αλλά με δεν ε, παρακαλώ. Περίμενε, Ποιοι ήταν το... οι άλλοι που ήταν αθεϊστέ, Γιατί δεν έφερε το κοράνιο ο, ο δημιουργό σε και το έφερε σε αυτού που είναι τόσο καταλαμμένοι άνθρωποι, Περίμενε, γιατί περίμενε το... λίγο γιατί δεν μπερδεύει τα, τα πράγματα υπάρχει, και δεν συνεννοούμαστε με είναι αυτό που κάνει γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι λε και μιλά και από πάνω Α, μου και δεν βγαίνει έτσι άκρη και δεν θα βγει ποτέ γιατί μιλάμε και δύο ταυτόχρονα. Μακού, Ποιοι ήταν οι αθεϊστέ, Καταρχά, Α το διάλογο. Καλέ, δίλωνε, δεν ήτανε. Ναι, πιστεύω γιατί είσαι Θεό. Ό,τι σάλιο έβλεπες πάνω σε καναπαπά Απ' από τη γλώσσα του Τζίπρα ήτανε Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έφερε το, το, αυτό το μεγάλο μπαμ, δεν το έφερε στα χέρια αυτήν του αθληστή. Και το έφερε στα χέρια του μεγάλου θρησκευτικού που αγαπάνε πολύ τον Θεό. Και... και ο Μικετάκης, και η Ντόρα και ο πιστεύεις στα υπερφυσικά, ε! Το παιδί μου, ο Άδωνη, ο Άδωνη, το καλό παιδί του Θεού που αγαπάει τη βέστη, να την... τέλο δεν είμαι Βαβολάντε, αλλά πάω πολύ φλιάκια, για. Εγώ όντω είσαι να διορθώσω το θύμιο, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι μια χώρα με μεγάλες αντιφάσει. Είναι η χώρα τη ελευθερία, τη ισοτιμίας, τη ισονομία, τη δικαιοσύνη και όλα αυτά. Μα λένε ναι, λέει. να πούμε είναι μια χώρα τη ελευθερία, τη ελεύθερη αγορά. Το λίκνο του καπιταλισμού. Φάγανε του Ινδιάνου που δεν είχαν τη να πούμε μια χαρά, πήραν αυτά που θέλανε μόνο και αυτά που του έδινε και πήγαμε εμεί, οι Καυκάσοι και τα κάναμε όλα τα, τα έχουμε γαλάσει καν... όλα γενικά. Γεια σου, απρόστο